Ελληνοφρένεια. Τελείωσε και αυτό ο χρόνο. Πάει. ήταν. Πέρασε. Άλλο ένα χρόνο. Για τραγούδα το λίγο. Πώ. Όπω ξέρει. Πάει ο παλιό ο χρόνο. Ας γιορτάσουμε, παιδιά. Και του χωρισμού ο πόρνο. Α κοιμάται στην καρδιά. Έτσι. Ακριβώ. Ακριβώ. Ακριβώ. Δα μου δώσει να πληράσω. <laughs> Μπαλούρδο. Τραγούδι και. Πλήρωσα με. Τραγούδι και πληρωμή. Έχω μηχανάκι. Τι μηχανάκι. Πώ, πότε, πού, πότε, πού, <laughs> πού, και γιατί. Ελληνοφρέα τη τελευταία ημέρα του χρόνου. Ωραία χρονιά ήταν αυτή. Καλή ήταν. Ναι, είχαν... Αριστερή χρονιά. Αυτό. Αριστερή. Αυτό. Ήταν μια αριστερή χρονιά, Αν κάτσει και σκεφτεί τι έγινε, ήταν όντω μια αριστερή χρονιά. Δεν την περιμέναμε τόσο αριστερή. Όχι, όχι. Αλλά μια που ήρθε να την καλοδεχθούμε, να την αποχαιρετήσουμε. Δεν είχε ζήσει ο, ο, ο τόπο. Όχι, όχι. Αριστερή... Και δεν περίμενε να τα ζήσει χρονιά. όλα αυτά. Τόσο αριστεροσύνη. Όχι. Δηλαδή, πόσο να αντέξει ένα άνθρωπο. Αντέχει. Εντάξει, αριστερά, όλα, αριστερά, πολύ ωραία, αλλά τόσο πολύ. Μπορεί και δεύτερη χρόνια να ζήσουμε αριστερά. Νομίζω, ναι, και παραπάνω έτσι όπω το βλέπω. Θα μάθουμε σιγά-σιγά. Θα ναι, μάθουμε στην αριστερά. Νεοφιλελεύθερη αριστερά. Α. Η αριστερά του νεοφιλελευθερισμού. Κάπου. Ό,τι θες βάζεις μέσα. Ή, θα ή με, μαν, ε, με δεξιά με μανδύα αριστερά. Όλα. Όλα. Δεν είναι τόσο μανδύα να παίζει παντού. Θα θυμηθούμε αυτή την ώρα οι δηλώσει και οι ήχοι που μα σημάδεψαν. Το, χρόνο που, πέρασε, τον το χρόνο, που, χρόνο που πέρασε, τον αριστερό χρόνο που πέρασε, αριστερές δηλώσεις. Άρα. Άρα. Αυτός ο χρόνος, τις 25 μόνο πρώτε, πρώτες μέρες είχαμε δεξιά. Μετά mm. γίνανε οι εκλογές 25 Γενάρη και είχαμε αριστερά, οπότε έχει και λίγο από δεξιά για να μας τηλικρινήσει. Οπότε 25 Γενάρη πρέπει να κάνουμε κάτι. Που είναι ναι. ένα φόνο αριστερά. Δεν θα να κάνω ναι, ναι, ναι να κάνουμε, όντως, αλλά <κάτ'> αφού τώρα το θέλει το έθνο. Ευτυχώ είχε μόνο 25 <κάτ'> μέρες δεξιά αυτός ο χρόνος. Ναι, ναι, ναι ευτυχώ. Και δεξιέ πολιτικέ. Είχε μόνο 25 μέρε. Οι υπόλοιπε τρέχει ο σοσιαλισμό από τα μπαντάκια και από τα καζανάκια. Ο σοσιαλισμό τρέχει. Και από τις αποχέτευσει. Γενικώ. Ποιε δηλώσεις μας, ανάκατα ότι μας έρθετε. Μπήκαν και νέα στέργια πολιτική ζωή του τόπου και στο. Ευτυχώ. Στη βεντάλια μας. Υπήρξε κορεσμός. Κορεσμός. σε το πολιτικό Η σύστημα. κυρία Φωτίου όμως νομίζω έδωσε το τέμπο από την αρχή. Κυρία Φωτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ε, ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Κατάλαβε Θα πόσο... Όχι, τι. Άλλα 100 χρόνια μόνο. Όχι, δεν σου φτάνει αυτό, να το χαρούμε πρέπει. Αν χαρούμε αυτό. Να ναι, πρώτα αυτό και μετά θα πάμε στου άλλου. Δεν ε, είμαστε πολύ τυχεροί που ε, κάθε 100 χρόνια και έτυχε να ζήσουμε σε αυτά τα 100 χρόνια τον ηγέτη. Είμαστε. Και το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα η φωτίου από τρει μήνε πρωθυπουργία. Α, ήξερε από νωρί αυτό. Ε, ε, φαίνεται. Όταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Η στόφα του ηγέτη φαίνεται. Ε, ναι. Την καταλαβαίνετε. Αν κάτι φαίνεται, είναι αυτό ακριβώ. Η στόφα του ηγέτη απεδείχθη ειδικά αυτή τη χρονιά εκεί μέχρι και στον Ιούλιο και την αρχή. Στιβαρό ηγέτη, το τιμόνι το κρατάει γερά δυνατά. Μόνο και, και μόνο του κρατάει. Μόνοι δεν οδηγεί άλλο και ο τσίπρα παρατηρεί. Εδώ έχουμε στιβαρό ηγέτη που κάθε 100 χρόνια δεν είναι κανένα. Όχι, κα... δεν είναι. Κάθε δεν είναι. χρόνο. Κανα Μούτσο το κατάφερει. Κανα έχω... Αρμενιστή να κοιτάει πάνω στα κατάφερεια. Αν το 2015, τα 100 χρόνια είναι 1915. Ε, Βενιζέλο, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ. Νά. <χει> <χει> <χει> Ελευθέρω Βενιζέλο και ερχόμαστε πόσε πλατείε και δρόμοι μετά θα γίνουν Αλεξίου Τσίπρα. Χαμός θα π, π, π, θα λέμε. Πού είσαι. Τέτο... Διαδηλώνω στη Τσίπρα. Ναι. Τσί... Τσίπρα πλάς. και ναι. Βενιζέλου γωνία. Ναι. Βέβαια είναι και ο Σοφοκλής Βενιζέλος μα μας μπερδεύει με τους δρόμους. Αλλά τέλος πάντων. Τον Ελευθέριο. Τον ελευθέριο. Ε, πάμε μια που το είπαμε στον μεγάλο ηγέτη των τον 100... τον τελευταίων 100 ετών. Κάποιες... Έκανε πολλές δηλώσεις μας στη χρονιά, αλλά διαλέγουμε κάποιους έτσι στην τύχη. Η Τρόικα, όπως την γνωρίσαμε, αποτελεί παρελθόν. Τα μνημόνια με οποιαδήποτε αρρύθμιση, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με οποιοδήποτε όνομα τελείωσαν με τη λαϊκή επικύρωση, τη ψήφα του λαού μας στις 25 του Ιανουαρίου. Εδώ μία από τις δηλώσεις, έχει κάνει καμιά πενταριά τέτοιες δηλώσεις, <Το> που λένε ότι τελειώσαν όλε τι 25 Γενάρη, δεν έχουμε άλλα. Χτυπάω εγώ το μικρόφωνο. Χτυπάω το. Ναι, <Καλώ> <σθέτει> <σθέτει> τα ταούλια τα, είναι τα, δεν το τα μικρόφωνο. Τα ταούλια είναι την προηγούμενη χρονιά. <Ό> <Ό> δεν, δεν είναι τη τωρινή, είναι. Τα είχε πει και πριν έτσι κι αλλιώ. Ποιο χορεύει εξάλλου με ταούλια, τα ξεπερασμένο. Ναι, ξεπερασμένο και ξέρουμε ότι τελικά ποιο χόρεψε με τα ταούλια. Όχι αγορέ πάντω. Που θα χόρευαν υποτίθεται. <sca> Εδώ ακούσαμε ότι τελείωσαν τα μνημόνια 25 Ιανουαρίου, πάλι χτύπησα. Μάτα αυτό το παιδί. Δεν είμαι κατάλαβα. Τι σου φταίει το μικρό, αυτό σε χτυπάει. Χωριστείτε. Έλα, χωριστείτε. Είστε Ελληνόπουλα, μην ξεχνάτε. Λοιπόν, και όντω το μνημόνιο τελείωσε 25 Γενάρη. Δεν ξανά είχαμε μετά άλλο μνημόνιο. Ναι, ότι δεν είχαμε, δεν είχαμε. Ναι. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Και ευτυχώ. Ζήσαμε και 7 μήνε χωρί μνημόνιο. Ναι, θυμάστε το. Ένα 7 μήνε δήλωση. Έχουμε μείνει και παραμένουμε στον Τσίπρα. Αλέξη, από τα δέκα τα οχτώ θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτά που μας είπες τα οχτώ. Εγώ ήμουν και σε ψηφίζουν, να ξέρεις. στα δέκα. Τα οχτώ θέλουμε μόνο τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Δύο να κάνεις από τέτοιες. Δύο πτύχυμενος αυτάς. Δύο. Άλλος μου 8 στα δέκα. δύο πτύχυμενος ο Τελικά 0 στα 10. Κράτησε του χαμηλό πύχη τελικά. <laughs> ναι, ναι, 10 στα Ό, 10. Να του βάλε την ιδέα. Ο άλλο δεν έχει την ίδια φράση. Όχι, ο άνθρωπο. Ο, ο Αλέξη να τα κάνει όλα, αλλά αφού σου λέει ένα 8 στα 10 και ο άλλο 2 στα 10. Δεξιό, να προβοκάτσια. Να δει, εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό το απόσπασμα γιατί δείχνει τον ηγέτη που τον ξέρουμε τον ηγέτη, αλλά δείχνει και το λαό ταυτόχρονα. Ναι. Είπε 10 όλα αυτά πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα και ξεκινάει ο κόσμο και του λέει: Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα. Ανίς. Τα 2 στα 10 θα μείνει στην ιστορία. Και μόνο με τα 2. Δεν έκανε τίποτα τελικά και έκανε τα 10 στα 10 των αλωνών. Περνάει ο Τσίπρας από μπροστά από τον κύριο μετά. Ταπ του δίνει και το τιμολόγιο. Γεια σα. Κανονικά. Αλλά έκανε των αλωνών 10 στα 10. Δεν έκανε ναι, τα ναι. δικά του. Αυτό να το, το αναγνωρίσουμε. Το κράτησε σαν ποσοστό. Τελειώνει χρονιά και έχει φέρει νομοθετήματα που δεν θα τολμούσε να τα σκεφτεί. Όχι ο Σαμαράς Ούτε Όχι, ο, ο κ. Μια χαρά θα τα είχε σκεφτεί και ο Σομαλόν. Δεν θα, δε θα περνούσαν. Δεν θα περνούσαν. Τα... Και πάντα ένα χρήσιμο αριστερό βολεύει σε αυτά να τα περάσει ευχάριστα και με χαμόγελο και αξιοπρέπεια. Ναι, αυτό πάνω πάνω Και με την αντοχή του κόσμου, γιατί του λέει είναι αριστερό, δεν μπορεί να είναι για κακό μα. Το σωρινό είναι. Αμέσω δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί όλα αυτά που περνάνε. Δεν τα καταλαβαίνει. Είναι στην πορεία, μόλι έρχονται στην τσέπη, γιατί θέλει και ένα χρόνο ορίμανση. Όλα αυτά τα μέτρα θέλουν χρόνο ορίμανση. Ε, μια κυρία πολύ μεγάλη που μας ε, έμεινε. Πια. Βέβαια ε, τώρα βέβαια. δεν είναι σε Υπουργείο, είναι στη Βουλή, αλλά και από εκεί μεγαλουργία. Αλλά σαν το Υπουργείο. ξέρω πια. Όχι, είναι η του Χρυστοδολοπούλου. Πού ναι. πάνε, κυρία Υπουργέ. Στην Ευρώπη. Πώ πάνε, δεν το ξέρουμε αυτό. <σφίλου> <σφίλου> Απλώς εξαφανίζονται. Λοιπόν. Οι 600, 600 πρόσφυγε που σας παρακαλώ. Έρθει. Γιατί γελάτε, σα φαίνεται αστείο. Να ξέρω, εγώ, εγώ λέει, έχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Σωστά δεν τα λέει. Είσαι πόρτα σε ένα μαγαζί. Ή στην εκκλησία. Έχει μια είσοδο και είναι η έξοδος από όλου του πανηγύρι. Πηδάνε, α πούμε, από το Βεσέ. Α πούμε, φύγει κάποιος Πέσαμε παράθυρο. όλοι να αντιφάμε. Πέσαμε όλοι Και μάλιστα γιατί γελάτε. Καλά, καλή παρατήρηση. Ναι, και ρωτάει και ο Καμίνη με μια απορία που πάλι. Ποιο Καμίνη. <laughs> το δείξε αυτό. Ήταν μια ωραία απάντηση αυτή σοβαρού ελληνικού κράτου εκ προσώπου του σοβαρού ελληνικού κράτου για ένα θέμα που αυτό το είχε πει βέβαια κατά την άνοιξη και αρχές καλοκαιριού στα τέλη του καλοκαιριού έγινε ο με τους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και ακόμη συνεχίζει αλλά τότε ήταν μια ωραία απάντηση λίγες μέρες πριν είχε μιλήσει για τις πλατείες είχε ήλιο και για τις πλατείες πόλη. πόλης αυτοί που δεν πάνε στα ξενοδοχεία είπα ενδεχομένως θα τα θέλουν για να συνεχίσουν το τα Ε, αυτό όμω που τελικά διαπίστωσα χθε, γιατί πήγα μόνοι μου σε όλε τι πλατείε, είναι ότι δεν υπάρχει κανεί έξω. Mm -hmm. Τώρα, αν το προηλιαστούν οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Εντάξει. Να μην χαρούν και τον ήλιο, δηλαδή. Εδώ πληρώνουν άλλοι για να έρθουν στον Αττικό ήλιο και στον ήλιο τη Ελλάδα. Και άλλοι που, τι πλήρωσαν για να έρθουν σε αυτόν τον ήλιο. <laughs> για βάλει ένα τουρίστα σου εδώ πόσο πληρώνει για να έρθει εδώ. Uh -huh. Και ο άλλο ήρθε τσάμπα μόνο με ένα καήκι από την Τουρκία. Ε, ε, καταλαβαίνω. Να μην απολαύσει τον ήλιο. Το κάνει, το κάνει. Δηλαδή, ποιε είναι οι χάρε τη Ελλάδα. Ο ήλιο. Ο ήλιος, που έχει γίνει επικίνδυνο, βέβαια. <laughs> <laughs> <laughs> και είπε, ναι, πω το έχει πει η Γαλλία. Σε <τους>. ανύποπτο χρόνο. <laughs> <laughs> χρόνο. Και η πολιτική, πώ το λέει μετά, γιατί περνάει πολλού πολιτικού, εσεί είσαι ένα από αυτού <laughs> που κυβερνάει κάθε τόσο την πατρίδα μα, την κοινότητα των έτσι, Κάπω έτσι. Που, έτσι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι, ε... που ξεπουλάει. Ναι, ναι, μια που το θυμηθήκαμε. Μια που το Θα το βάλουμε να το ακούσουμε, λοιπόν. Μια που θυμηθήκαμε αυτό το τραγούδι. Α ακούσουμε και τούλα. Την κετούλα γρήγορα, πάμε στι πρώτε δευμμ Εγώ κρατάω τον ερώτα μαζί την καταιγίδα και πνίγεις με στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα Εγώ κρατάω τον ερώτα μαζί κρατάς μαχαίρι που κάρφωσες στην πλάτη μου με το ίδιο σου το χέρι Μέρα με Είσαι ο ήλιο που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα και την επιδερμίδα μου Απ τους πολιτικούς, κι εσύ είσαι ένας από του πολλού πολιτικού και σήμερασα από αυτού που ξεπούλεδα με ευκολία την πατερτο μου, την πατερμουρ. Σου λέω τα όνειρα που κρύβομαι στα στήθια Μα εσύ μου λες κατά μότρα την πιο πικρή σου αλήθεια Ζωγράφισμένος με πια στα μάτια μου πόνος Κοίτω πως μας κατάντησε στο πέρασμα το χρόνος Και με πιάνει τρόνος Είσαι ο ήλιος που έχει κίνητρη, κίνδυνο, και κάθε μέρα και η την επιδερμίδα μου. Απ' του πολλούς πολιτικού, κι έτσι είσαι από αυτού που ξεπουλά τα την πατρίδα μου. Έχει γίνει και κάθε μέρα. Καίει την επίδερσή μου. πολλού πολιτικού, και εσύ από αυτού που ξεπουλάζουν ευκολία την πατερίδα Και κάθε μέρα χαίει την επιδερμίδα μου από του πολλού πολιτικού. Και εσύ ένας αυτού που ξεπουλάμε με δυσκολία την πατρίδα μου. Την <Τι> πατρίδα μου Είσαι ο Που έχει γίνει επικίνδυνο Και κάθε μέρα καίει την επιδερνίδα μου Απ' τους πολλούς πολιτικούς Κι ένας απ' Που ξεπουλάνε με ευκολία Την πατρίδα μου Μ, Την πατρίδα μου Εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρο τη 31η 12ου 2015. Σωτήριο δεν το λες το έτος αυτό. Το επόμενο όμω oh, προβλέπεται. Έχει πει ότι θα πάμε και στην ανάπτυξη. Τώρα, με αριστερό προπολογισμό είναι δυνατόν να μην πάμε στην ανάπτυξη. Εννοείται, μα... Να μην έρθει η σωτήρια. Να σου πω, εγώ από τώρα νιώθω ανεπτυγμένο. Κάποιε ώρε πριν φύγει εγώ το 2015. Δεν σου κάνουν τα παντελόνια, τα μπατζάκια, κολλάνε. Όχι, όχι. Νιώθω και το της, Η ψυχολογία που έλεγε. Θάρει. Τέτοια ανάπτυξη. Η η ναι, ψυχολογική ανάπτυξη. Θα έρθει. Με πολιτικό τραγούδι κλείσαμε το προηγούμενο μέρο. Την Κιέτια Καραμπάχ. Όπως... Όσο φύλαμε. Ε, όσο φύλαμε ε, γιατί ήταν είμαστε και... και πολιτική εκπομπή. Δεν μπορούμε. Τον πολιτικό στίχο. Και ξέρετε, επειδή δεν γράφονται τώρα τέτοια τραγούδια, τον ψάχνουμε τον αναζητούμε. Ναι. Και τόσο τρόπο... βαθύς που να συνδέει τον ήλιο που καίει την επιδερμίδα με του πολιτικού που προδίδουν την πατρίδα. Δεν υπάρχει τέτοιο στίχο. Και να καταλάβει, όμοιο τραγούδι έχει γράψει μόνο και πει ε, η Άτζαλα Δημητρίου. Ναι, ναι, και ο ο ο ο ναι. Ναι, ναι, μπράβο. Αυτή. Δηλαδή η Κέτι, η Άντζελα και ο Νόμπελ. Είναι καινούργοι πολιτικοί τραγουδιστές. Έτσι. Αυτοί είμαστε. Να κάνουν ένα σχήμα. Προθύστερο. Όχι. Ως, α, το τί. άλλο το σχήμα. <σχ <Foster> τα μαγαζιά και Τα μπουζουκό μάγαζα. Ναι ναι, <σχήμα> ναι, να mm, ναι, ναι. Να γίνει ένα πολιτικό event. Να έχουμε μια νέα επιθεώρηση, α πούμε. Κάτι. Ναι. Νομίζω την ιδέα την πήρα. Ή για Να κατεβαίνουν κάπω έτσι. Να σηκώσουν το λαό από τις Αυτό είναι πολύ καλό. Νομίζω θα σηκώσει και του Όχι μόνο το λαό. Και το Αλλά Θυμόμαστε δηλώσεις που ακούσαμε αυτή τη χρονιά και μας άρεσαν πάρα πολύ. Βέβαια έχουμε από έναν ατέλειο το κουβά δηλώσεων διαλέγουμε. Δεν έχει νόημα να τις μελετήσουμε πολύ γιατί έχουν πει τόσα πολλά, τόση λίγοι άνθρωποι και ποιοτικά και ποσοτικά που η δουλειά μας ήταν πολύ εύκολη. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο. Πάμε για συμφωνία. Αλλά ή όχι για οποιαδήποτε συμφωνία, για μια τίμια συμφωνία. Και οπωσδήποτε για μια συμφωνία που δεν θα είναι μνημόνιο. Δεν θα συνεχίζει δηλαδή την ίδια καταστροφική πολιτική, την αργή σπύρα θανάτου τη οικονομία προ τα κάτω. Επόδυνα μέτρα θα έχει συμφωνία. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Ποια διαφορά έχει σε σχέση με το μνημόνιο, ότι τα αυτά μέτρα γιατί τα κάνουμε. Για να μπορούμε να ζούμε με τα έσοδα του κράτου μα χωρί να χρειαζόμαστε νέα δανεικά, άρα νέο μνημόνιο. Προσωρινά θα είναι τα επόδυνα μέτρα. Υπό Γιάννη Τουρνάρα. Mm. Α, α, αυτό α, το τελευταίο το λέει και ο Στουρνάρα. Ακιό Σαμαρά το έλεγε. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει ναι. συνέπεια. Υπάρχει συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα επώδυνα μέτρα είναι για να ζούμε μόνοι μα. Τα επώδυνα μέτρα των προηγούμενων τι ήταν, τι μα έλεγαν. Δεν λέγανε οι προηγούμενοι ότι ήταν προσωρινά. Και έχει σημασία. Δεν δεν που, α, η διαφορά πώς... τη αριστερά ποια είναι. Έχει σημα... Καμία. Έχει σημασία... Αυτή τη αριστερά. Έχει σημασία πώ χαρακτηρίζονται τα επώδυνα μέτρα ή ότι είναι πόδινα μέτρα. Αν τι νόημα έχει. Έχουν τον τοίχο δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώ. Θέλανε ή δεν χρόνια είναι στο DNA του, τα το έχουν πει. Πέντε χρόνια επώδυνα μέτρα. Ξαναφέρνει επώδυνα μέτρα και λέει ότι αυτά θα είναι διαφορετικά από τα προηγούμενα επώδυνα μέτρα. Τι νόημα έχει. Ε, τι πει, από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτή η δύσπιστη που όλη τη χρονιά έτσι την έβγαλες Ναι. <laughs> και <laughs> δυσπιστία. <laughs> όλη τη χρονιά. Όντως. Τι ήταν από τη μια μέρα στην άλλη να έρθει η ευμάρεια, α πούμε. Δεν θέλω πια ευμάρεια. Δεν θέλω ποτέ ευμάρια Τέλο. Δε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι περίμενε ξαφνικά. Την κοροϊδία, ρε παιδί μου. Περίμενα κοροϊδία, αλλά όχι τόσο πολύ. Ε, Λιγότερη ξέραξε, κοροϊδία. Τον ευχαριστούμε όμω. Εννοείται, ευχαριστούμε. Για την παραπάνω. Κοίτα, άπαξε και ο λαός τον έκρινε. Εμένα δεν μου πέφτει λόγο. Τέλο. Τρει φορέ τσίμπησε. Από ό,τι φαίνεται θα τσίμπη και τέταρτη αν χρειαστεί. Το βλέπω και πέμπτη μου σου πω. Για να μην βγούμε από την Ευρώπη, να μείνουμε μέσα στην Ευρώπη, να μην έχουμε Brexit και για να ζούμε καλύτερα. Ενώ όλα αυτά και το Brexit έχει παγώσει προ το παρόν, θα δρομολογηθεί κάποια στιγμή και δεν ζούμε καλύτερα και πληρώνουμε και έχουμε πόδινα μέτρα. Οπότε τι άλλο. Ο ο να μόνημα, ωραία, να πάμε μόνοι μα. την Ευρώπη, να πάμε τι θα αυτό. κάνουμε. Δηλαδή, <laughs> Γιατί άλλο. να μην είμαστε στην ΕΕ, Ευρώπη. Να είμαστε στην ΕΕ. Αυτό λέω κι εγώ. Να είμαστε Α, στην είμαστε. Ενωμένη Ευρώπη. <laughs> Αυτή είναι ενωμένοι. Εμεί δεν είμαστε ενωμένοι με αυτού. Ποιοι είναι ενωμένοι, Μωρέα. Αυτή τάχα μου. Ε, δεύτερο αστέρι. μα μας τάραξε, έκανε κάποιες δηλώσεις μέσα στη χρονιά αραιά και που αλλά ήταν πολύ ωραίες και προκαλούσε και πανικό όποτε μιλάγε. Εμεί δεν εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Εμεί καταργούμε το μνημόνιο. Για παράδειγμα, mm. για παράδειγμα, wow, παράδειγμα. θα νομοθετήσουμε μονομερό την επαναφορά των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα. Επειδή μιλάω και για τον Μητρόπουλο. Είναι, είναι εργατολόγο. Αυτό δεν είναι, είναι μνημόνιο αυτό. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Το εξήγηλε ο Πρωθυπουργό στη Βουλή την Παρασκευή. Είναι ο πέμπτο όρο τη διαπραγμάτευση. Μονομερό θα εφαρμόσουμε, θα νομοθετήσουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μα. Μέχρι στιγμή δεν το έχουν κάνει. Λένε ότι θα το κάνουν, περιμένουμε γιατί έχουν πει κι άλλα, μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει. Αλλά εδώ μου αρέσει η ουριά του φίλη. Ο θα φίλεις, το κάνουμε. Ναι. Το είπε ο Πρωθυπουργό στην Παρασκευή. Δεν μπορεί κάτι που λέει ο Πρωθυπουργό στην Παρασκευή να μην γίνει. Εντάξει, κλονί... όλα τα άλλα που έχει πει και δεν γίνανε ήταν Πέμπτη, Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα. Ό,τι λέει Παρασκευή. Είναι άλλο. Oh. άλλο. Εντάξει, Τώρα μπορεί να κλονίσει και η πίστη του φίλη μαθαία και μαθαία. Μην το κάνει. Πού. Στο... <στις> σε ποιον, στον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, Τσα. Δεν ξέρω τι. Όχι, Τσα, είπε κανεί Τσα. Εγώ, Τσα. Πώ, έτσι γενικό. Όσα συνέχεια. Ποια του φίλη. Α πούμε. Δεν σε καταλαβαίνω. Με γρίφους μιλάς Τσα. Με γρίφους μιλάς γέροντα. να πει κάτι άλλο νομίζω. Δεν υπάρχει στο μυαλό εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι Είναι πιο όλα τα Όχι όλα. Στα γυναικεία. Ε, ε, ναι, στα γυναικεία. Θέλω ναι. Να πω ότι... αν είναι και άντρα αυτός που το φέρει. Ναι, δεν έχει το να γυναικείο κάνει. μυαλό. Α φύγουμε σε αυτά τα τελευταία, ναι, Ας ναι, ναι, τελευταία μέρα του χρόνου. Δεν μα, καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είμαστε. Έχω να κάνω ψώνια. <laughs> Συγγνώμη κιόλα. Θα κλείσω τα μαγαζιά. Είμαστε. Θα τσακωθούμε, θα μα πάρει η ώρα. Να... Έχω να στηρίξω την αγορά. Α, μα έτσι. Προέχει η αγορά. Όχι σαν και που θα κάτσει να ο Γι' αυτό δεν Δεν Να ακούσουμε λίγο το φίλι ακόμα μια άλλη δήλωση. Να την ακούσουμε. είπε τώρα προ το τέλο καλοκαιριού και περάσαμε πολύ όμορφα. Έκανα τη δήλωση ότι πριν από χρόνια, ω δημοσιογράφο, συμμεριζόμενο απόψει πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αματηρή και το φαινόμενο τη γενοκτονία. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, ε, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμαία με αυτή επιστημονική έννοια. Ήταν εκεί που προχωρούσε η εκπομπή κανονικά στον ελληνικό τα είπε και ξαφνικά πετάει αυτό. Και έγινε γνωστό χαμόγε στριγλό. Έγινε γνωστό. Ήταν χαμός. να πάει το σύμπαν από επόμενε μέρε να πάει στην Τουρκία. Δεν να έκανε. Επλέπε λίγο να βοηθά μια κατάσταση. Δεν τα κάνει λίγο πιο καλά. Αντί στο φίλο σου φάγκ και επάρλων μαζί σου να χωρέψει το νερογανό. Μασακι. Κόλαιο. Ήμα από αυτό που είπε καλύτερο αυτό. Ε, εντάξει τώρα, Μου έκανα εικόνα. Ναι, θα, παιδί. Παιδί, θα αλλάξω χρόνο με αυτή ε, την εικόνα που θα σα Είναι εικόνε. Όχι, όχι, έχω Τρίφων Αλεξιάδη. Α. Ο οποίο είναι νέο αστέρι, ναι. Μπήκε στι κυβερνήσει από το καλοκαίρι και μετά. Ε, και έχει, έχει αυτό το ωραίο που έχουν αυτοί. Ξέσαλο. Μπράβο. Ε, βγαίνει, μιλάει συνέχεια, λέει, δεν προλαβαίνει. Μέτρο έχει καμία αυτοπεποίθηση, θένα, τίποτα. Μ, καμία εδώ. Μια φοβερή αυτοπεποίθηση ότι όλα θα τα κάνουμε καλά είναι αυτό των νεόκοπων. Το έχουμε ζήσει με άπειρου υπουργού. Αυτοί που γίνονται νέοι υπουργοί δεν το θυμούνται από του προηγούμενου και το ίδιο, παίζουν το ίδιο έργο συνεχώ. Το ξεκαθαρίζουμε. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα που δεν είναι στο ιδεολογικό τη DNA, στο ιδεολογικό τη πλαίσιο. Τα είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργό και χτε και προηγούμενε φορέ. Ο ένφια, ο οποίο παραμένει και το 2015, δεν είναι μια πολιτική μα επιλογή, είναι μια πολιτική αναγκαιότητα. Αφού το είπε ο Πρωθυπουργό και εδώ. <Πα>... Αυτό που επικαλούνται τον Πρωθυπουργό, όλοι αυτοί. Τα ρίχνουν όλα εκεί για ευκολία, αλλά. Όχι, το πιστεύουν. Μ' αρέσουν να που μιλούν ιδέτης. ακόμα για ιδεολογίε, α πούμε, δεν είναι στο DNA τη ιδεολογία, ότι είναι κάτω από μια στέγη ιδεολογία, α πούμε, λογική. Ναι, ναι, ναι. Στην οποία όμω. Παρακόρτια, είναι κοντά κάνουν, κάνουν πράγματα που δεν είναι σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο το δικό του. DNA, εδώ, όπω είπα. Κάνουν άλλα πράγματα. Τότε γιατί έχει την ιδεολογία. Έχει την ιδεολογία. Άλλο ερώτημα. Right. Okay. Okay. Υποθέτω ότι. Παράλογο να το πω. το υποθέτουμε υποθέτουμε, <laughs> Από τι. Ό,τι έχει την ιδεολογία. Δεν μπορεί και... τόσα χρόνια να στην αριστερά να μην έχουν ιδεολογία. Ξέρεις αλλά... γιατί το υποθέτουμε και γιατί το ξέρουμε. Γιατί, γιατί το έχει πει ο Τσίπρας και στι προγραμματικέ. Δεν θυμάμαι τι Α, μέρα ήταν. Ναι. Μπορεί να είναι και Παρασκευή. Συμβαίνει. Τι Παρασκευέ να λέει τα χοντρά. Ότι είμαστε σάρκα εξαρκού του λαού. Ότι ερχόμαστε από τι σελίδε τη ιστορία. Δεν είχε πει, είχε πει για το Σύνταγμα. Το Αστικό Σύνταγμα του 1975. Με τι αναθεωρήσει του 86. Στην πορεία το είπε αυτό. Αυτό είπε. Πριν δεν είπε... είπε ότι είμαστε σε κάθε σελίδα κάθε της λέξη της ιστορίας, από το κάθε... Σύνταγμα. Είπε, Έτσι το κατέληξε. Έχει προηγούμενο. Ναι. Μην με okay, Να βρω την δήλωση. Όποιο λέει την αλήθεια δεν σε προκαλεί. Κι εγώ αλήθεια <laughs> <laughs> λέω. Να είδε. <laughs> Υπάρχει κι άλλη ανάγνωση τη αλήθεια. Γι' αυτό δεν πιστεύετε τον Τζίπρα. Γιατί λέμε κι δύο τώρα. Λέμε αλήθεια. Αλλά άλλο κομμάτι τη αλήθεια διαλέγουμε να πω. Να σου πω, αν έχει ιδεολογία. Την έχει μόνο για τα εύκολα, όταν υπάρχουν άπειρα λεφτά και μοιράζει. ή την έχει και για τα δύσκολα. Στα δύσκολα μα τα παίρνει άλλη ιδεολογία από αυτή που έχει. Το ξένο. Το να τον, τον αντίπαλο. Δεν, δεν πήραμε στα μέτρα. Γιατί μέχρι στιγμής ό,τι έχει εφαρμοστεί είναι νεοφιλελεύθερης ιδεολογία. Ούτε καν δεξιά είναι νεοφιλελεύθερη σε δάνεια. Αεροδρόμιο, ειδικοποίησει, μέτρα, συντάξει και. και, και. Όλα αυτά τα κάνουν οι Με πάντα Α, μα είναι οφιλεύτα. Είναι αριστερό λυπαντικό πάντα. Είναι διαφορετικό. Περνά, άρα, δεν περνά αλλιώ. Άρα, η ιδεολογία εκεί καταλήγει στην επιλογή λυπαντικού μάλιστου. Α λες. Ας πούμε, γιατί στι τεχνώτη δεν ε, περνά στο μέλλον. Είναι ένα ανθήμως... δίκημα. Βέβαια. Γυγνώτη, όπω και οι τεχνώσει ένα δίκημα, όπω θα πρέπει να είναι, αλλά τεσμα δεν τα καταγγελούν αυτό οι γυναίκε. Είναι φεμέν που είναι φεμένα. Τέλο πάντων. Αν σου πω η μπακτική σου ήρχεται. Εδώ. Άλλο. Γιώργο Παπαδάκου. Τσοχατζόπουλο. Ποια χόρεψε πρόσφατα. Όχι, δεν Για Ζεϊμπέκικο λέω. Ποια χόρεψε. η Πρόσφατα. Όχι, ρεϊδούρο. η Δούρου παλιά, για πρόσφατα σου λέω. Η Γιάννα. Ποια κυβερνητική πρόσωπο χόρεψε πρόσφατα τσιφτετέλη. Η Όχι. Μα ωραίε δεν το πω. είπα, Τα μνημόνια τα οποία απογράφηκαν και δέσμευσαν τη χώρα από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ήταν α, ιδεολογική τους ταύτιση. Είπαν ότι με αυτά θα σωθούμε. Μόνο που δεν βλέπαν παραδίπλα τι γινόταν στην, στην πραγματικότητα και στην ελληνική κοινωνία και στην πραγματική οικονομία, όλα αυτά ήταν κάτω από το χαλί. Επομένως, οι πολιτικές αυτές είχαν αποτύχει. Ε, εμείς είπαμε stop, αυτό δεν πάει άλλο. Και, και... κάνατε το ίδιο. Δεν κάναμε το ίδιο. Κάναμε το Άλλο. ολόιδιο. Άλλο. <laughs> Τι ακριβώς κάνατε η επόμενη ερώτηση. Η όργα το τρελοκόριτσο. Η όργα το, το τρελοκόριτσο με τα Ζεμπέκικα. Ανάσανε και αυτοί λίγο από την κούραση. Δεν ναι. είναι εύκολο. Και άρχισε να μας δίνουν πασοκικέ εικόνες. Το Πασόκ, όποιο και να κυβερνάει, είναι πάνω. Όποιο χορεύει ζεμπέκικο είναι Πασόκ. Ναι, είναι τη ίδια αντίληψη. Είδες να κολλάει πεντοχίλια ραφτιγμά ή του Γιατί ποιο στα Ο, ο Άκης δεν είναι Δεν θυμάμαι στον ραφτιγμά. Χορεύει ένα λεβέντοχο, ζεμπέκικο, τελείω. Τι, τι Και κόλει. να σου πω, ο Άκης και όλοι οι ανέβηκαν 4-5 χρόνια μετά Μετά τι πρώτε αρπαχτέ, από το 1985 και μετά. Η Γεωργοβασίλη άρχισε να χορεύει. 45 μήνες. χρόνια μετά. πριν. Στου τέσσερι μήνε πριν, παιδί μου. Το Σεπτέμβριο έγινε υπουργό. Τώρα είναι. έγινε η πολιτική τη κυβέρνηση. η πολιτική τη Γεωργοβασίλη είναι, είναι Η πολιτική είναι συνέχεια, ναι. ναι. ναι. Εγώ νόμιζα ότι πήγα στα πρόσωπα. Όχι, στα πρόσωπα. 45 πόσο... χρόνια χορέψει η Γεωργοβασίλη. Εδώ ακούσαμε ότι κατήγγειλε του άλλου γιατί εφάρμοζαν μνημόνια χωρί να βλέπουν κάτω από το χ Ναι, ναι προφανώς κάπως... εννοεί ότι κοιτάγανε τι γίνεται κάπου το χαλί ναι, Τα ναι, ναι, αλλά ξέραν τι γίνεται κάπου το χαλί Ότι έχει αράχνες ξέρω. Και όλο αυτό επειδή πήρανε μέτρα Τα οποία όμως μέτρα δεν ήταν δική τους επιλογή Γνωρίζετε όλοι 17 ώρες Στη σκληρή διαπραγμάτευση Δεν πίεζα εγώ τους εταίρους Να μας επιβάλλουν μέτρα Αυτοί πιέζαν εμά να επιβάλλουν μέτρα Και άλλε 17 ώρες μετά Όταν ο Γιώργος ο Σταθάκης που είναι σήμερα μαζί μας και ο Ευκλήδης ο Τσακαλότος πάλευαν και κερδίσανε το ταμείο να μην ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία και τα κόκκινα δάνεια να μην πάρουν οι τραπεζίτες στα σπίτια των απλών ανθρώπων, δεν παλεύανε για να επιβάλλουμε μέτρα εμείς, για να μην μας επιβάλλουνε παλεύαμε. Και τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά, δεν μας επέβαλε κανεί μέτρα. Όχι. Όχι, Εδώ έχει μεγάλη και σταθάκης, αλήθεια. Και ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος. Για τον Βαρουφάκη δεν έλεγε τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης θα έκανε πάνε... μαντάρα ah, σύμφωνα με αυτούς. Ναι, 17 ώρες πάλεψε ο Τσίπρας για να μην έχουμε μέτρα και δεν είχαμε ούτε μνημόνι, ούτε μέτρα, ούτε προαπαιτούμενα, ούτε απαιτούμενα, ούτε συντάξεις, τίποτα. Και άλλε 17... Πάλεψε, όσο θα με τον Τζακαλότα. Δεν είναι λίγε. 34, 34 ώρε. Για να μην σημαίνει. έχουμε μέτρα. Λέει πάνω από 24 Για φαντάζομαι, φαντάζομαι. να μην είχαμε αυτέ τι 34 ώρε πόσα μέτρα θα είχαμε. Πόσα χρωστά. Ενώ τώρα και μόνο δεν έχουμε μέτρα. Όλο αυτό που έρχεται, κάτι έμφυε, κάτι τέτοιο. Είναι επειδή παλέψανε 17 και 17 ώρε. Είναι ο Τσίμπρα και αντέχει. Έχει γερή στόφα. Γι' αυτό αντέχει. 17 ώρε επειδή τώρα τον τέχει άνθρωπο αυτό τέτοιο πράγμα. Νομίζω ναι. Ευτυχώ το λέει και το ξαναλέει. Έχει δίκιο. Έχει κολληθεί τον άλλο Ένσιμο, ελπίζω. Σιγά σιγά, μουσικά, πάμε στο επόμενο μέρος και στις διαφημίσεις πρώτα. As roses need the rain, and tell him that without him.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 επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν σε ένα τρίτο μνημόνιο στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνι. Λυπάμαι πολύ αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο τους ε. 25 του Γενάρη. Τώρα, αν τα άκουγε ο ίδιος αυτό. Θα αυτή θα τη δήλωση. Ας μας ακούει ελπίζω. Ε, δεν ξέρω, μπορεί. Νιώθηκα, τι, δηλαδή, όχι, τι νιώθει. Όχι, όχι. ναι σημασία. Αλλάξαν ναι. οι στα δεδομένα. Α, όχι. Ρεαλιστής, ρεαλιστής. ρεαλιστής πια. Δηλαδή, μετά από δεν ισχύουν. Δεν θα έρθει τρίτο μνημόνιο ναι. τον Ιούνιο, τον Ιούνιο τον τέλειος, τα μνημόνια ο Λαός 25 τα τέλειωσε και με το δημοψήφισμα όλα. Αυτό ξέρει πως κοιμάται. 62% όχι τη μια εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα μνημόνιο. Φοβερό αυτό. Δηλαδή, στην ιστορία μένει και μόνο γι' αυτό μένει στην ιστορία. Αυτό μια χαρά κοιμάται. Εντάξει, είχε... χαρά. Ένωσε τον κόσμο με έναν τρόπο. Δηλαδή, ένωσε τον το ένω... όχι και το ναι. Ότι τον ένωσε δηλαδή, τον ένωσε. 62% του έφερε 100% και ναι. Και μετά, μετά, όταν έμεινε άναυδο ο κόσμο, και εκεί ενωμένο τον είχε. Και εκεί τον, ένω, τον ένωσε. Να ας μην τον έβγαζε ο κόσμο με 36% πάλι. Μ, ναι, το Τελικά Σουτέμβρη. το, το, το, το θέλουμε. Άρα, τι έκανε. Δεν πειράζει. Α μείνουμε εμεί εδώ γραφικοί να λέμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ένα ηγέτη δεν συμπεριφέρεται έτσι. Δεν είναι νορμάλο, όλο αυτό και α είμαστε εμείς οι γραφικοί. Άμα ο κόσμος θέλει και του αρέσουν τέτοιες συμπεριφορέ τη μία δε θα, θα ξεκινήσει μόνο την άλλη θα έχεις εμάς μας περισσεύει. Ίσα, -ίσα έχουμε εδώ υλικά για 15 εκπομπές και τη ευτυχώς, μέρα. Και ευτυχώς. Και ευτυχώς. Ε, ένα άλλο υπαξίπα ανήκει σε έναν πολύ αγαπημένο τη εκπομπή. Δεν μπορεί 14 αεροδρόμια να δοθούν πακέτο. Oh, mm, δεν σε είναι ένα ένα. το να δοθούν πακέτο, τι ένα. σημαίνει πακέτο, 14 αεροδρόμια. Η ενέργεια δεν είναι ελεύθερη, να έρθει όποιο θέλει, να καταθέσει την πρότασή του, να φτιάξει ένα εργοστάσιο, να κάνει ό,τι θέλει. Κύριε είναι δυνατό να πάρουν τη μοναδική επιχείρηση που είναι υπό δημόσιο έλεγχο να τη δώσουμε. Είναι ποτέ δυνατόν. Να γίνει αυτό 14 λοιπόν. αεροδρόμια. Δηλαδή, σε τι ένα. σημαίνει πακέτο 14 αεροδρόμια, αυτό που ξεπουλήσατε πρόσφατα. Αυτό σημαίνει, ναι, αλλά Τέλο πάντων δεν μπορούσε να, δεν μπορούσε να γίνει. Στι τότε υπάρχουν συγκινήσει, υπάρχουν συγκυρίε και, τότε συγκυρία και, και οι συνισταμένοι. Τέλο πάντων και... δεν θα μείνει για τι δηλώσει ο κ. Φλαμπουράκη, κ. Αλέκο στην ιστορία. Μα νοιάζει να είναι συνεπή όχι ο κ. μα νοιάζει που υπάρχει. Κοιτά, επειδή έργο δεν <σφυλίδε> προσφέρουν όλοι αυτοί διαχρονικά, τουλάχιστον. Τα λόγια του κρατάνε στην επιφάνεια. Τουλάχιστον Τι να προσφέρουν έμπνευση για έργα. Έμπνευση για έργα προσφέρουν. Να γράψουμε εμεί έργα. Έμπνευση κάτι δε... για έργα προσφέρουν. προσφέρουν. Πού δεν έχει λίγο αυτό. Πάνω κουρλέτης. Εμεί για τον Έμφυα έχουμε πει ότι θα καταργηθεί. Αλλά το αυτό, 15? αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και μέσα στο 2015 θα γίνει αυτό. Εκτιμώ ότι και μέσα στο 2015 θα γίνει. Αν κάτι έγινε επίση σε αυτό ναι. το θέμα είναι ότι ο Έμφυα καταργήθηκε μέσα στο 2015. Κοίταξε να δει. Η ώρα τώρα δηλαδή. Μέχρι τι 2 που τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Δεν έχει γίνει. Αλλά. Α, μπορεί να αλλά... γίνει. Ναι. Και έχει Έχει τελειώσει ώρες. το 2015. Όχι, όχι. όχι. Είναι, είναι πάλι βιάζει. Βιάζω. Εδώ πάλι προπέτης, προπέτης, και έχω τυφλωθεί και δεν με αφήνει Συγγνώμη, το Για να είμαστε σωστά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που σωστή. Οπότε δεν δεν Αλλά ώρα. να Θα περιμένουμε, θα μετράμε αντίστροφα μέχρι την Πρωτοχρονιά και μετά θα του εγκαλέσουμε ό,τι δεν έγινε. Βεβαίως. Τι έγινε και τι δεν έγινε. Και κλείνουμε αυτό το μέρο έτσι σύντομα με έναν ε, Πρωθυπουργό. Την εντολή που, ζητήσετε, που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ελληνικό λαό, την κρατάει ακόμα στα χέρια του. Την ίδια εντολή. Τα μνημόνια δεν σκίστηκαν. Καταρχά, η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, προκειμένου να διαμορφώσουμε τι προποθέσει και τι συνθήκε να σταματήσουμε. Ακόμα και αν εμεί ματώσουμε, να σταματήσει ο ελληνικό λαό να ματώνει. Αυτή την εντολή πήραμε. Να πήρα. σταματήσει η καταστροφή. Αυτή την εντολή πήραμε. Είχατε πει ότι θα, θα σκυλιωθούν τα μνημόνια με ένα νο... την όνομα. Τώρα, ε, κύριε Αρμανίτη, καλό θα ήταν να κάνουμε μια κουβέντα με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε προεκλογικά και με το εκλογικό. Μην αναφέρεστε σε μια ο, ομιλία μου το 2012. Πριν από τι εκλογέ, δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκυλιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο και κανένας δεν το λέει αυτό γιατί γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες τις, συνθήκες, τις δύσκολε συνθήκες και ότι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λόγο έναν υγιεινό περίπατο Λοιπόν, άρα ας, μην, ας αφήσουμε αυτό το πλαίσιο μια λαϊκής θήκης προσέγγισης ότι είπατε θα σκήσετε βε. δεν είπαμε ότι θα σκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο Σας καλώ λοιπόν να ξαναγράψουμε μαζί ιστορικές στιγμές ανάτασης και ελευθερίας Σας καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο «Όχι» στα τελεσίγραφα. Να γυρίσετε την πλάτη σε αυτούς που σαν τρόπο κρατούν καθημερινά. Καλή δύναμη, με περιφάνια με αξιοπρέπεια, το «Όχι» θα γράψει ιστορία. Ο λαός μας θα προχωρήσει η Ελλάδα στην Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Ο Μωρολαός το είπε, το όχι. Και μια αξιοπρέπεια. Οι άλλοι δεν το την είπαν, το όχι. Την Κυριακή τους είπαν, το όχι. Πάλι ξανά, όχι. νομίζω ήταν εκείνη την Κυριακή. Ελάτε την Κυριακή, αν πείτε όχι. Τη Δευτέρα τι θα κάνω εγώ είναι άλλο Α, θέμα. Ήταν ημερήσιο. Ήταν ημερήσιο. Δεν, ήτανε, το, είχε δεν το καταλάβει Μα, έτσι. Ήταν σαφές, η τη δήλωση σαφές. για πάντα σαφές. όχι. Όχι, ήταν Ο ίδιο Ζήλε τα έχει πει σαφώ. Σαφώ τα έχει πει. Σαφώ, ήταν σαφή. Σαφής. Αυτό ήταν σαφές. Σαφές. Αυτό ήταν σαφή. Σαφώ <laughs> εννοούσε αυτό. <laughs> και ήταν σαφέστατη <laughs> η δήλωση. Απ' αλλά... έχουμε μπλέξει. Να ερμηνεύουμε τι λέγανε οι πράσινοι. Μέρι Τσίπρα, <laughs> <laughs> τί... Τσίπρα. Με, Μέρη τσίπρας, που έλεγε η Ελλεινοφρένη. Μέρι Τσίπρα. Λοιπόν, ε, φτάνουμε <laughs> σε μια στιγμή. Συγγνώμη που είπαμε έλεγε η Ελλεινοφρένη και η τηλεοπτική. Θα κλείσουμε με το συγκρότημα που είχαμε καλέσει και τελευταία μα εκπομπή στην τηλεοπτική του Κάτζον Τίλο. Το πέφτει σε λάθη τελευταία διασκευή. Καλή διασκευή χρονιά τελευταία να έχουμε. μέρα της χρονιάς, τελευταία άλλη Να άλλη είναι της χρονιάς. καλή η χρονιά που έρχεται. Να είναι έτσι δυναμική με τόσα γεγονότα όπω ήταν και οι προηγούμενοι. Γεια σας every one in Μ' έχει κάψει Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ